Ακούτε Radio Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ, 3W Music Heaven 3 το δικό μας δεδομένο. Κυριακάτικη επισκέπτες.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 Κυριακάτικη Κυριακάτη και επισκέπτας... Επισκέπτα. Με το Χάρη αρώνι Στο ραδιόφωνο του Music Heaven... Κάθε Κυριακή 6 με 8. Καλησπέρα σε όλους... Καλησπέρα στους ακροατές που έχουν συνδεθεί κανονικά και βλέπω τα nickname τους καθώς και στου ντροπαλού μα επισκέπτε. Ε, μια εκπομπή απόψε έτσι, το βραδάκι, το πρώτο κυριακάτικο απόγευμα του Οκτώβρη. Ε, έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον Γρηγόρη μας τον Γκρέκο του Music Heaven, τον Γρηγόρη τον Πολίζω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Γρηγόρης ο Πολύζος, ε, δεν είναι άγνωστο εδώ σε εμά, όλου που είμαστε και παρακολουθούμε αυτή την ζωντανή μουσική διαδικτυακή κοινότητα του Music Heaven είναι ένας άνθρωπος που έχει διακριθεί στο παρελθόν στο δεύτερο διαγωνισμό τραγουδιού που είχε διοργανώσει το Music Heaven αλλά με την ευκαιρία αυτή να πω σε όλους που μας ακούν ότι έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες ο τρίτος διαγωνισμός okay. το ίξερες γλωρίο ναι, αυτό ναι, βέβαια, ναι. Το είδω, το είδω, ναι. τα έχουμε μέχρι λοιπόν ε, αρκετούς μήνε μετά, φαντάζομαι μέχρι τον Απρίλιο θα τελειώσει η ιστορία, ε, να ακούμε τραγούδια, να χορτάσουμε. Χαμός, χαμός Εδώ όμω είμαστε για άλλο σκοπό. Ε, ο λόγος που είμαστε εδώ είναι γιατί πέφτοντας στη σελίδα του Γρηγόρη στο Facebook, αλλά και σε άλλα σημεία, νομίζω υπάρχει και σελίδα σου. Ναι, ναι, γρηγόρη.gr. Ε, άκουσα κάποια κομμάτια τα οποία μου έκαναν έτσι πάρα πολύ καλή εντύπωση και είπα δεν είναι δυνατόν αυτή η μουσική και αυτά τα κομμάτια να μην τα προβάλλουμε και μέσα από το μουσική αλλά και θα έπρεπε κατά τη γνώμη αυτά να ακούγονται γενικότερα μιλάω για τη δουλειά του Γρηγόρη Πολύζου, την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο σε τρόπους που δεν ξέρω η κλάσικη ερώτηση που βγαίνει πάντα είναι πώ προκύπτει ο τίτλος. ο τίτλος λοιπόν ο τίτλο βγαίνει μέσα από το τραγούδι που ερμηνεύει ο Λάξο Χαλκιά στην παλιά την εθνική είναι ένα τύπο μέσα από το τραγούδι. Αλλά παράλληλα με εκφράζει και εκφράζει τα πρώτα μου βήματα, γιατί όντω πηγαίνω σε τόπους που δεν ξέρω. Δηλαδή είναι η πρώτη μου δουλειά και είμαι σε τόπου άγνωστου. Άγνωστου τόπου, αλλά πάντα οι τόποι οι άγνωστοι έχουν και μια μαγεία έτσι, να του δούμε, να του γνωρίσουμε. Παρά ότι είπαμε πριν να ξεκινήσουμε την κανονική σειρά, ναι. μια και αναφέραμε τουλάχιστον χαλκιά. Ε, που... να ξεκινήσουμε από αυτό ε, ε. να ακούσουμε ε. το τραγούδι λοιπόν που ερμηνεύει ο μεγάλος μας ε, τραγουδιστής ο Λάιξ ο Χαλκιάς με τίτλο Στην Παλιά την Εθνική. Στίχους έχει γράψει αυτό το κομμάτι Ο Νίκος Πολύζο. Συγγένεια Όχι όχι έτυχε. έτυχε. Συνωνυμία, Συνωνυμία. <laughs> Ο στιγουργός λοιπόν Νίκος Πολύζο. Τα ακούμε και επαναρχόμαστε Κι εγώ να ψάχνω με τα δικά σου χύλι. Να προφητεύω για καιρό ότι θα έρθει ξανά εδώ και ο ήλιο θα Και στην παλιά την εθνική τα φορτηγά πάνε σε τόπους που δεν ξέρω. Να ήταν ο πόνος λιγωστός, να τον σηκώσει ο οδηγός, άλλο μην υποφερό. Το Μάγια γύρισα όλα τα στενά λουλούδια να μαζέψω. Αγάπια βρήκα σε σειρέ κι ο εαυτός μου, ο εμιγρές μου πέρα να ταξιδέψω.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 Να ήταν ο πόνος τη γοστός, να τον σηκώσει ο δικός, αλλά ο μην υποφερό. Στην παλιά την Εθνική τα φορτηγά πανεγραμι, σε τόπους που δεν ξέρω. Να ήταν ο κόνος λιγωστός, να τον σηκώσει ο οδηγός, άλλο μην υποφερό. Με στην παλιά την Εθνική τα φορτηγά πανεγραμι, σε τόπους που δεν ξέρω. Να τον Με το που μπαίνει ο Λάξο Χαλτιά, σου σηκώνεται η τρέχα αυτή, η δωρική φωνή. αυτή. Ένα σπουδαίο τραγουδιστή. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω να βγαίνουν λαϊκά τραγούδια σήμερα. Αγαπώ πολύ το λαϊκό τραγούδι. Mm -hmm και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν έχει βήσει, ναι, ότι, ναι, ναι. ότι έχει μέλλον φτάνει οι άνθρωποι, οι νέοι δημιουργοί εννοώ, να βγάζουν τέτοια κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε mm. και όχι αυτά τα είτε λαϊκό πόπ από τη μία, είτε αυτά τα επικάνατα κάπως τραγούδια που θέλουν να δώσουν μια, ένα βάρος το οποίο δεν το έχουν mm. ε, αυτό ήταν ένα τραγούδι που Πάταγε κάτω στη γη. Καλά. Mm -hmm. Εκφράζω τα συναισθήματά μου, όπω το ακούω, το Λάκη του Χαλκιά. Mm -hmm. ε, πώς ε, ήταν η αφορμή για να μπει σε αυτό το δίσκο, ήταν κάποια γνωριμία που έτυχε, ή ήταν κάποια γνωριμία που επεδίωξε να mm -hmm. κάνει. Λοιπόν, ε, να πούμε καταρχήν ότι την παραγωγή, όλη την επιμέλεια την mm -hmm. είχε ο Νίκο Οζοντιακή για το δίσκο. Η ε, ιδέα του Νίκου ήταν ο Λάκης. Ηταν φίλοι. Ε, με το που άκουσα το τραγούδι, κατευθείαν σκέφτηκε το Λάκι: Ότι μια τέτοια φωνή χρειάζεται. Εννοείται ότι όχι μόνο απλά δεν έφερε αντίθεση, ότι χάρηκα πάρα πολύ. Ε, έχω ακούσει όλη τη δουλειά του Λάκη και μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και έτσι έγινε η συνάντηση. Βρεθήκαμε. Άκουσα το κομμάτι, του άρεσε. Το δοκίμασε, του πήγαινε γκάτι και το προχωρήσα. Το ότι του πήγαινε γκάτι, ναι, αυτό ναι, ναι. φάνηκε. Ναι. φάνηκε. Μπαίνω στι εσύ του τώρα. Ναι. Και προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι να... από τη στιγμή που έχεις γράψει αυτά τα κομμάτια μέχρι τη στιγμή που έχουν τελειώσει και έχουν υλοποιηθεί και mm. έχουν ολοκληρωθεί. Πώς είναι, τι χαρά θα είναι αυτή ε, να ακούσεις το τραγούδι σου με αυτή τη φωνή. Δεν περιγράφεται Δεν Δεν Δεν αυτό. Ο Λάιξ ο Χαλκιάς λοιπόν που σε αυτό το τραγούδι στην παλιά την Εθνική έδειξε ότι δεν έχει χάσει αντιθέτως λες και σαν το παλιό κρασί περνά τα ναι, χρόνια ναι, ναι. και η φωνή του Ο Λάκης είναι συνδυασμό τριών παραγωγμάτων mm -hmm. καταπληκτική φωνή καταπληκτικός άνθρωπος και σύμβολο μέσα από τα τραγούδια τα παλιότερα που έχει γεμει σύμβολο και σύμβολο και για παλιότερες και για σημερινές ναι, ναι, ναι, ναι. γενιές ναι, ναι. συμφωνώ απολύτως λοιπόν εδώ τώρα θα κάνουμε μια τρίμπλα πω έτσι. Mm -hmm. ε, Σα φύγουμε λίγο από το άλμπουμ γιατί εμείς σε πρώτο από το διαγωνισμό του Music Heaven θέλω να ακούσουμε λοιπόν ναι. την εκτέλεση του κουτσό στρατιωτάκι που α, για λίγο έτσι έφυγε από την πρώτη τριάδα την τελευταία στιγμή <laughs> και πήρε την τέταρτη θέση αλλά μεταξύ 250 τραγουδιών έτσι, ναι, ναι, μεγάλη ναι. σημασία αυτό να το ακούσουμε από τη φωνή του πάνω του Καβαθά και α, με ναι. την απλή όχι επαγγελματική θα έλεγα είναι Με, που ναι, ναι. είχατε κάνει τότε πριν δύο-τρία χρόνια αυτό uh -huh. η στίχη είναι της Αυγή της βεθούλκα ακούμε λοιπόν το κουτσό στρατιωτάκι όπως το πρώτο μάθαμε και όπως το πρώτο ακούσαμε τότε στο διαγωνισμό του Music Heaven το δεύτερο το 2010 στην άδεια μου βράδια και μου θύμισε εσένα σκεφτικός κι περπάτα περπατάω στα στενά το ξέρω ότι σ' αγαπάω άσκοπα μα δεν με νοιάζει και δεν πειράζει Όταν σε βλέπω τρήσουν όλες οι ευχές μου Χοροπηδάν διαβολικά οι προσευχές μου Στην έσπρη πλάτη σου Ξέρω μη μου πει πως είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό Και μολυβένιο και δεν μπορεί να βρει για μα ένα τραγούδι γραμμένο. Ξέρω μη μου πει πω είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό. Και μόλι και δεν μπορεί, Να βρει για μα ένα τραγούδι γραμμένο. Σ' ένα θα βουτήξω στη φωτιά. Πια μην είμαι στη στάχτη μόνο η μολυβένια μου, καρδιά. Μη μου λυπάσαι, μπάλα η μίξα μου. Α σε θυμάμαι. Σ' αφάσβηλω μου να μου χορεύει. Σου γυρώνουν αέρα, μαζεύει. Ξέρω μη μου πει πω είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό. Και μολυβένιο, και δεν μπορεί να βρει για μα ένα τραγούδι. Γραμμένα. ξέρω μη μου πει πω είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό. Και μολυβένια Και δεν μπορείς Να βρεις για μας ένα τραγούδι γραμμένο Τσιοτάκι κουτσό και μολυβενιο και δεν μπορείς να βρίζει αμας ενα τραγούδι δραμένο. Το κουτσό στα τσιοτάκι το αγαπημένο αυτό τραγούδι όπως άκειρμος το γνωρίσαμε τότε πριν από δύο χρόνια δύο μισή χρόνια στον δεύτερο διαγωνισμό του Music Heaven να καλησπερίσουμε την Μερούλα από τη Θεσσαλονίκη που και τον Κώστα που είναι εδώ στο δωμάτιο. επικοινωνίας να διαβάσω και αυτό που μας γράφει η ενορχήστρωση στο κουτσό στρατιωτάκι για το διαγωνισμό ήταν επαγγελματικότατη μας αποκάλυψε ότι ο Πολίζος σε πολύ μικρή ηλικία ήδη είχε κατακτήσει πολλά πράγματα να, α, α, ευχαριστώ ε, μάλιστα ίσως θυμάσαι λέει ε, τότε που ο Κώστας Άγας είχε παραλληλήσει το κουτσό στα ε, με το Mockingbird των Berkeley James Harvest. <χωρή> <χωρή> Εδώ στο Music Heaven Radio παρουσιάζουμε τη δουλειά του Γρηγόρη Πολίζου την πρώτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Σε τόπους που δεν ξέρω» και είναι μια δουλειά γεμάτη εκπλήξεις. Εγώ έχω γράψει μερικές από αυτές έτσι στο πώ της αναγγελίας μου, αλλά δεν ήξερα και μια ακόμη έκπληξη, την οποία την διαπιστώνω τώρα, που πιάνω στα χέρια μου, έτσι που ξεφυλίζω το, την έκδοση. Δεν μιλάμε για ένα CD συνηθισμένο, είναι ένα βιβλίο, ένα μικρό βιβλίο που έχει μέσα του και το CD ε, υπέροχης αισθητικής ε, και στα χρώματά του και στο χαρτί του έτσι στην αφή του ένα χορταστικό πράγμα ε, το οποίο αν μη τι άλλο συμβαδίζει με την ποιότητα της μουσικής που κρύβεται μέσα έχω γράψει λοιπόν για κάποιες εκπλήξεις πριν ακόμα ακούσω τίποτα mm -hmm. απλά διαβάζοντας ε, τα credits που λέμε του, του δίσκου η μεγαλύτερη για μένα έκπληξη, Γρηγόρη Είναι η μουσική που συμμετέχει Μίλησα για τρεις εκπλήξεις. Η μία για το ότι ο Νίκος Ζούδιαρης Δεν περιορίστηκε απλά στο να συμμετέχει Έτσι mm -hmm. να ενισχύσει Τραγουδώντας ένα-δύο κομμάτια Αλλά ανέλαβε όλη την παραγωγή Θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό mm -hmm. αργότερα. Μίλησα για τη δεύτερη έκπληξη του φοβερού έρμυνευθές mm -hmm. τέτοια συγκέντρωση ε, σολιστών, απίστευτών ε, δύσκολα. Πρέπει να είναι α πούμε μια δουλειά του Νταλάρα, της Αλεξίου, mm -hmm. τέτοιες για να τους βλέπει όλους αυτούς μαζεμένους και θέλω να σε ρωτήσω πώς το καλό δεν κατάφερε. Πώς, πώς τους μάζευσε όλους αυτούς. Να πω λίγο τα ονόματα έτσι mm -hmm. για, να, mm -hmm. για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Μιλάμε για Νίκο αντίπα σε τύπανα και κουστά. Ξεκάθαρα τώρα μπορεί να... να είχα ένα ηχητικό να... να κάνει. Άκη τουρκογιόρις κι Γιώργος Γιώργο Κοντραφούρη, <σχεύλιο> Πιάνο και Χάμουν. <σχεύλιο> Ο Θήμιος Παπαδόπουλος το φλάου του. Ε, δεν έχω γνωρίσει τον ίδιο το Θήμιο, αλλά εγώ το δίσκο μου τον είχα, <σχεύλιο> τον είχα, τον είχα <σχεύλιο> μαζέξει στο στούντιο <studio>, το του του Σωτήρη. Uh, μιλάμε βέβαια για τον Μανόλη Καραντίνη που έχει παίξει μπουζούκι, mm. και μπουζουκομάν, αλλά και ακουστική κιθάρες σε ένα mm. κομμάτι. Mm. Uh, τι να πεις για τον Μανόλη, uh, να αρχίσω σου λέω τι εμπειρίε μου γιατί είχε παίξει στα λαϊκά τα δικά μου ο Μανόλη Καραντίνη, δηλαδή uh, mm. mm. από mm. αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Yeah. Μιλάμε για τον uh, Ηρακλή το βαβάτσικα στο ακορντεόν και για ακόμη νεότερα παιδιά εξίσου σπουδαία όπως ο Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος στον Πάσο mm. όπως ο Θάνας ο Κιουλετζής στο βιολί και ο Μιχάλης ο Πορφύρης στο τσένο Λοιπόν, ε, μιλάμε για εθνική Ελλάδα στα διάπεζ <laughs> <Για laughs> ε, Θα απαντήσω όπως και πριν γιατί αυτή είναι η αλήθεια Πάλι ήταν η ε, ιδέα του Νίκολευτή, τους γνώριζε ο Νίκος προσωπικά Ονειρευόταν ε, τα πρώτα μου το ξεκίνημά μου να ξεκινήσει από ψηλά Mm -hmm. Δηλαδή, όσο το δυνατόν καλύτερο κρέτζιτ, θα το πούμε. Όχι τόσο για να το λέμε, όσο για την ουσία του πράγματο. Δηλαδή, Ακούγοντας κανείς το δίσκο, νομίζω φαίνονται τα παίξήματα των, των μεγάλων ταυτών ομιστικών έτσι. Yeah. αυτό έχει ενδιαφέρον λοιπόν yeah. ότι όταν ακούει κάποιος να, να δίνει yeah. και βάση στην πενιά που λέμε yeah. <laughs> Γρηγόρη ναι. να σε ρωτήσω ε, τους δώσατε ελευθερία δηλαδή ε, πατήσανε σε πολύ mm. συγκεκριμένες γραμμές από πριν δικέ yeah. σου ή... αν, αν εξαιρίσουμε το κοτσό στερκωτάκι όπου οι πολύ συγκεκριμένες και ναι. ενοιξωμένα από μένα. Σε όλα τα άλλα, πτώσαμε με ελευθερίε και χώρο για να, να δημιουργήσουν πάνω σε ένα κομμάτι. Να βάλουν ιδέε. Ναι. Βέβαια, ναι. Είχαν κάποια βάση, κάποια ε, μελλοντική γραμμή να ξεκινήσουν. Βέβαια, είχαν, ναι. Είχανε, αλλά πατώντα πάνω εκεί, του άλεξαν τα όφτα που κούπε και εσύ. <χει> Ειδικά, όπω ακούσαμε πριν στην παλιά την εθνική, <χει> το γράφουμε και μέσα, είναι ορχήστρωση των λαϊκών οργάνων όλη του Μάντουλου. Καλά την τα πρόξερα όλα μόνο του. Άρα έγινε αρχιτεκτή. Τι να βρω το πει για το Μανάκη, ο οποίο είναι και καταπληκτικό άνθρωπο πέρα από μουσικό. Είναι και, δηλαδή, μπορεί να σου σηκώσει ένα στούντιο στον αέρα. να διαλύθει να γελάνω ή να μπορεί να γίνει δουλειά καθόλου. Αφού ακούσαμε όμω το κουτσόστρα και έτσι όπω το πρωτογνωρίσαμε στο διαγωνισμό, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και έτσι όπω ανοίγει το δίσκο κυκλοφόρησε λίγο καιρό τον Ιούλιο όμως το νιούλιο, νιούλιο, νιούλιο, νιούλιο. καλοκαίρι η, η χειρότερη εποχή yeah. παρόλα αυτά <σφυ> <σφυ> και εγώ <έχω το σφυ> μες το καλοκαίρι που, κα, που κανένα yeah. δεν μπορεί να πάρει τίποτα το θέμα είναι ότι αυτή η δουλειά που παρουσιάζουμε σήμερα ήρθε για να μείνει χρόνια δεν ήρθε για να κάνει ένα σουξέ τώρα πρόσκαιρο και να φύγει οπότε να δεν έχει καμιά σημασία το πότε ποιο μήνα κυκλοφόρησε λοιπόν ακούμε το κουτσό στρατιωτάκι από αυτή τη φορά τον Απόστολο Ρίζο, ένα σπουδαίο νέο εσμηνευτή, θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, ας ακούσουμε έτσι την φρέσκια ενορχήστρωση ε, όπως κυκλοφορεί στο δίσκο το κουτσό στρατιωτάκι. στην άδεια μου βράδια μου θύμισε εσένα σκεφτικός κι απόψε περπατάω στα στενά το ξέρω ότι σ' αγαπάω μα δεν με νοιάζει δεν με πειράζει Όταν σε βλέπω τρίζουν όλες οι ευχές μου Χοροπηδάν διαβολικά οι προσευχές μου Στην άσπρη πλάτη σου Το ξέρω μην μου πεις Πως είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό Μολυβένιο και δεν μπορεί να βρεις μα ένα τραγούδι γραμμένο Μα κοίτα με, εγώ για σένα θα βουτήξω στη φωτιά κι ας μείνει μες στη στάχτη μόνο η μολυβένια μου καρδιά. Μη μου λυπάσαι μπαλάρι μου. Θα σε θυμάμαι σαν θα σβήνω στη γονίτσα μου να μου χορεύεις. Και με τα βλέφαρα σου γύρω μου. Να μαζεύει. Το ξέρω μη μου πει. Ω είμαι ένα στρατιωτάκι κουτσό. Μόλι και δεν μπορεί. Να βρει για να ένα τραγούδι γραμμένο. Το ξέρω μου πει. Ω είμαι να στρατιωτάκι κουτσό. Μόλι βαίνω και δεν μπορεί. Αύριος για μας ένα τραγούδι Και δεν μπορείς να βρει για μα ένα τραγούδι γραμμένο Αυτή ήταν η καινούργια εκτέλεση του... η καινούργια ενορχίστρωση στο Κουτσό Στρατιωτάκι. Ε, δεν έχει μεγάλες... Διαφορές, δηλαδή δεν είναι ένα άλλο που Όχι, καλύζει. λίγο στην εισαγωγή Έχει κυρίως διαφορά ε, Έτσι είναι πιο πειθαριστικό, αντιπιανιστικό παρότι υπάρχει και πάλι το πιάνο, υπάρχει αυτό. Ε, νομίζω ότι έχει δέσει με την εκφραστική φωνή του Αποστολή του Ρίζου δηλαδή του πάει πιο πολύ το Και εγώ να διαβάσω έτσι μέσα από το, απ το βιβλίο σου <laughs> παρόν να πω το συντή σου δεν είναι mm. είναι ένα βιβλίο ε, το απόσπασμα που μιλάς για τον Αποστόλη ο Αποστόλης εγκινητικός, εκφραστικός, ζεστός ό,τι πρέπει για τραγούδια όπως το τυφλό πουλί, ή το θέλω θα τα ακούσουμε αυτά είναι άλλα δύο κομμάτια τα οποία ερμηνεύει ο Αποστόλος ο Αριζούς στο CD και μου αρέσει που αναφέρει στο το σημείο το χαμόγελο τη μόλι ενό έτου κορούλα του, όταν μα άκουγε να προβάρουμε το κουτσό στρατιωτάκι, αξίζει για μένα όσο όλα τα συγχαρητήρια του κόσμου. Φίλε, να σα ζήσει. Ωραία στιγμή αυτή, έτσι. Ναι, να γεμούμε αυτό. Είχαμε πάει σπίτι το αποστόλου να κάνουμε πρόβατο κομμάτι, να βρούμε τον. Και μόλι. και ήταν το κοριτσάκι του και μα άκουγε, και έσκασε χαμόγελο την ώρα εκείνη. Οπότε όλα καλά. Ήταν καλό Ιωνό. Μεγάλη ιστορία στο αποτέλεσμα αυτή τη δουλειάς είναι ο Νίκο και γι' αυτό του αφιερώνεις και στη γνωριμία και σε όλη τη συμβολή του ναι, αρκετές ναι. σελίδε έτσι από το ένθετο του CD γιατί πραγματικά αν δεν ήταν ο νίκο σίγουρα θα λείπανε κάποια πράγματα Θα λείπαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι μουσικοί Θα όλα λείπανε κάποιοι από αυτούς τους φοβερούς ε, τραγουδιστές ε, Και αυτή η άποψή του η πάντα έτσι Εύστοχη Η και εύστοχη ε, ναι. ε, ματιά του στα, στα πράγματα Να διαβάσω κάτι από τη γνωριμία σου με τον Νίκο Α, ναι. Λοιπόν ε, είσαι στο MySpace να πω για... στου ακροατέ μα ότι κάποτε δεν υπήρχε Facebook. Το Facebook όταν βγήκε η περισσότεροι ήταν στον ήταν τελείω, α πούμε, το θεωρούσαμε. Η μουσική τουλάχιστον. Τον μπάρα αυτό. Ναι, ναι. ναι. Είχαμε το MySpace. Ναι. Εκεί υπήρχαν player, βγάζαμε τη δουλειά μας τη άκουγε ο κόσμο. ήταν και social network για νοημίε για φίλου κτλ. Αλλά έδινε μεγάλη έμφαση στη μουσική. Okay. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά το Facebook πήρε τόση. Δυναμική που πια δεν πάταγε ο κόσμος δηλαδή ήμασταν μόνο η μουσική μεταξύ μας ναι, στο ναι. MySpace δεν είχε νόημα πια δεν είχε νόημα, δεν υπήρχε κόσμος να μας ακούει ναι. οπότε το εγκαταλείψαμε αλλά τότε λοιπόν εκείνη την εποχή ακόμα ήταν στα... πάνω του το MySpace οπότε βλέπεις ένα φίλο που τον είχε φίλο και λες όπα θα του στείλω αίτηση ναι, ναι. φιλία ναι. και μαζί με την αίτηση φιλία στο Νίκο ναι. το του στέλνει και το παρακάτω μήνυμα ο Γρηγόρης Γεια σας κύριε Ζούδιαρη Ήθελα καταρχήν να ξέρετε ότι Σας θεωρώ ένα από του σημαντικότερους συνθέτες της νότερης γενιάς Και μου άρεσουν πολύ τα τραγούδια σας Αν θέλετε ακούστε το πρώτο τραγούδι από το playlist μου Το κουτσό στρατιωτάκι Και πείτε μου τη γνώμη σας Ήταν 22 Οκτωβρίου του 2009 Πες μου με δύο κουβέντες στη συνέχεια. Ε, μου απάντησε σχε... Την επόμενη μέρα αν δεν γίνω λάθος ε... Αμέσως δηλαδή αμέσως, αμέσως, αμέσως, αμέ... <coughs> Ναι. Ότι με ευχαριστούσε καταρχήν, άκουσε το τραγούδι, το άρεσε, μου έκανε κάποια σχόλια, θετικά τα, τα περισσότερα. Ε, ξεκίνησα με μια κουβέντα ιντερνετική, δηλαδή, αρχικά. Τον ρώταγα, ωραία, και τώρα τι, α πούμε, τι μπορώ να κάνω. Έχοντα, α πούμε, ένα-δύο ωραία τραγούδια στη Βαρύτησα μου, τι, τι μπορώ να κάνω. Ε, συζητούσαμε, μου είπε κάποιε συμβουλέ, τον και λίγο γιατί. Υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο βιβλίο. Αναπηρεύει, επέμενα, αναπηρεύει. επέμενα σε μερικά πράγματα. Yeah. Δηλαδή μου είπε ότι χρηματοδότησε μόνο σε τη δουλειά, όπω έτσι νομίζω μου το είπε, και του λέω εντάξει, ωραία, και πόσο όμω, και πού θα βρω τραγουδιστέ. <Τι> ε, και τέλο πάντων, μετά από όλο αυτό, προφανώ του κέντρο το ενδιαφέρον. Μου λέει: Έχω περιέργεια να σε γνωρίσω. <Τι> δηλαδή το... την ταινιντική κουβέντα τελειώνει έτσι. Έχω περιέργεια να σε γνωρίσω. Έλα από το τάδε στούτιο Τρίτη 12 η ώρα. Μάλιστα. Και έτσι τελειώσαμε το εντερρτικό και πέρασαμε στο, στο, στο, στο πραγματικό. Σχετικό. Ε, ας, το τι μεσολάβησε μεταξύ, ας το διαβάσουν να υπάρχει ναι, και είναι κάτι. Κατά... Ε, πολλά όνειρα φτάνουν σε μια πραγματοποίηση χωρίς να είναι, πώς να το πω, ε, δεν και καλά να υπάρχει μια γνωριμία ή κάποια, κάποιο μέσο, κάποια κλικα έτσι όπως αρεσκόμαστε να λέμε πολλέ φορέ. Mm γίνονται τα όνειρα πραγματικότητα από ένα μήνυμα να κάνω εγώ το μεταξύ εκτό από τον Κώστα τον Άγα τη Μέρη, την Ουκρον, επίσης τον Λουκά 76GR την Κελίνα 8 και όλους τους ε, λιγούς ντροπάλους μας επισκέπτες λοιπόν, επόμενο κομμάτι είναι το ακατοίκητο νησί ε, τι έχουμε ε, να πούμε γι' αυτό ε, είναι ένα ντροέτο του νήκου του Ζουδιαρή με τη Μάρια Ντυκρασοπούλου μια νέα τραγουδίσκα θα αναφερθούμε μετά εκτενέστερα. Ναι, θα μιλήσουμε για τη Μαρία. Ναι, ναι. Είναι η, από του ερμηνευτέ του δίσκου η μόνη που. είναι και αυτή η πρώτη εμφανίζομαι. Η Στίχνη του Γιώργου Σου Σταυλιώτη. Και είναι το τραγούδι που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει ξεχωρίσει τα ραδιόφωνα, α πούμε. Παίζεται λοιπόν αυτό Παίζεται, ναι. το τραγούδι, το έχουν ξεχωρίσει παραγωγή. Αυτό γρηγόρι τώρα. τελείω δεν έχω. άδωλα το ρωτάω. Ναι. Ε, είναι. Γίνεται μόνο τούτο ότι ξεχωρίζει ή ε, δίνουμε έτσι, μια υπόνοια πιο, mm. σε ένα σταθμό πιο τραγούδι να, να παίξει. Νομίζω ότι συνήθω γίνεται το δεύτερο, χωρίς mm -hmm. και εγώ να το παίζω τώρα κάτι ότι πρωτοτύπησα. Mm -hmm. Νομίζω mm -hmm. συνήθω, δίνεις μια κάτσα στο σταθμό ότι προτιμήστε αυτά ας πούμε. Mm -hmm. ε, εμείς δεν το κάναμε αυτό, όχι για να το παίξουμε έξυπνα, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η παραγωγή λόγω εμπειρίας και λόγω ας πούμε, των χρόνων θα έχουν και μια παραπάνω απόψη από εμά. Και του αφήσαμε ελεύθερου. Λέμε: Πάρτε τα αυτό είναι ο δίο που σα Και ό,τι σα αρέσει, επέκτεται. Έτσι να απλά. σου πει. Οπότε πιστεύω εγώ, αυτό το κάνει μόνο όταν έχει εμπιστοσύνη ότι έχει μια ισοβαρή κατανομή τραγουδιών. Δηλαδή, ότι δεν είναι ένα-δύο τα χήντα α πούμε ναι, ναι, ναι, ναι, και ναι. τα υπόλοιπα απλά συμπληρώνουν. Ναι. Ναι. Οπότε έχει εμπιστοσύνη ότι υπάρχει, είναι όλα εισάξια τραγούδια. Οπότε λε, παιδιά, ναι, ο, ναι. ο καθένα ανάλογα ναι. με τα ακούσματα και την εμπειρία του. Οπότε ας τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το ακατοίκητο νησί και επαναρχόμαστε. Τραγουδάει ο Νίκος Ζούριαρης και η Μαρία η Κρασοπούλη σε σπρώχνει μα απ' τα όνειρα που είχες πάντα κάτι σε διώχνει Μ' έναν τείχο που χτίζεις, ολόρια βάζεις Κι όσο λέω σε ξέρω τόσο ξένη μου μοιάζει. Τα κομμάτια τα αφήνεις να μαζέψω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 Αλλιώς θα μια με νησί. Ένα κατοίκι του νησί Μην πάει αγάπη μας εκεί Παρόν καταλήγει Όλα μοιάζουν χέρια που επάνω μου στρέφεις Κι όταν λέω σε χάνω πάντα εδώ επιστρέφεις Περασμένη η ώρα μάτα θέλω να φύγω. Άλλο πια δεν αντέχω τη φωνή Μια απνοή περιμένει επιτέλους να ζήσει Εγώ τον διάλεξα να σ' αγαπώ Εμείς σου το πολύ Όμως η αγάπη θέλει πάντα δυο Αλλιώς θα μοιάζει με Ένα κατοίκι το νησί πήπα η αγάπη μας εκεί Μα μοιάζει ένα κατοίκι το νησί μην πάει αγάπη μας εκεί Ένα κατοίκι το νησί μην πάει αγάπη μας εκεί Θα διαβάσω το σημείωμα που έχεις για τη Μαρία την Κρασσοπούλου. Τη Μαρία την είχε ακούσει ο Νίκος, ο Ζουδιαρής, από ένα démo στο MySpace πριν από δύο περίπου χρόνια και την θυμόταν από τότε. Σε παρένθεση, ήταν μέρος του σχεδίου ο πρωτοεμφανιζόμενος συνθέτης να προτείνει μια καινούρια τραγουδίστρια. Έτσι κούμπωνε σωστά η παραγωγή. Το σχόλιο είναι το Ζουδιαρή αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ε, αυτό, γι' αυτό είναι τόσες παρένθεση. Είχα ξεχωρίσει τη Μαρία, λέει ο Νίκος Ζωδιέρης, και την φύλαγα για μένα, αλλά <laughs> ε, είναι ενδιαφέρον αυτό πράγματι να σε μια δουλειά πρωτοεμφανιζόμενος συμφέτη, να υπάρχει και πρωτοεμφανιζόμενο ερμηνευτής. Ναι, είναι και ολοκληρώνει, ας πούμε. Υπάρχουν ναι, τα γνωστά ονόματα που, σε, που είναι οικεία ώστε να γνωρίσει κάποια τραγούδια πιο εύκολα και υπάρχουν και οι νέες φωνές που εκφράζουν έτσι αυτό το νέο... Πραγματικά καταπληκτική φωνή. Ε, καταρχήν έχει μια χρειά η Μαρία που δεν μοιάζει με κανέναν αυτό που πάντα το προσεύω του στου Δηλαδή δεν μου αρέσει να θυμίζουν κάτι. κάτι. Ναι. Γιατί όταν θυμίζουν έχουν αυτή την ατυχία θα πρέπει να έχουν τεράστια ερμηνευτική ικανότητα για να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η Μαρία ευτυχώ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα γιατί δεν θυμίζει ε, έτσι σαν χρειά κάτι και είναι θέμα χρόνου πια να κατακτήσει έτσι, και αυτή την εκφραστικότητα που έχουν άνθρωποι όπως ο Ρίζος ή... καλά για το Χαλκιά τώρα αυτός απλά μπαίνει τραγουδάει και εντάξει γι' αυτό και θα πάω στο δεν θα πάρω τη σειρά τη νορμάλη, θέλω να ακούσουμε και το άλλο του λάκι του Χαλκιά στο δίσκο σου Η... δεν έχει άλλο, Α, δεν έχει άλλο. Τι ωραία <Τι> θα τον έχει ο <laughs> Δεν πειράζει, θα το βάλω στο τέλος Ξανά ε, Λοιπόν, ε, έχει κανένα λάθος πράγμα Νόμιζα ότι είχε δύο όλα εξωφαλκιάς Αλλά, αλλά καμιά φορά αφήνεις Τη σφραγίδος τόσο Που νομίζεις ότι είναι σε παραπάνω Από ό,τι τελικά λοιπόν, λοιπόν, Τον βάλω σε ωραία έτσι. <laughs> <laughs> Εντάξει Λοιπόν, τότε πάμε με την κανονική σειρά πρώτο κομμάτι ήταν κουτσό στρατιωτέ και δεύτερο κατοίκει νησί, τρίτο ήταν στην παλιά την εθνική όμως πρώτη. το ακούσαμε πρώτο οπότε συνεχίζουμε με την φωτεινή δάρα και την πέτρα από το φεγγάρι και αυτό νομίζω είναι ένα από τα κομμάτια που έχει ξεχωρίσει, τουλάχιστον ε, δεν ξέρω ραδιόφωνο, δεν μπορώ να παρακολουθώ να δω πόσο έχει παιχτεί mm -hmm. αλλά ε, σε link ε, το έχω πετύχει πολύ στο facebook, είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει, ναι, ναι. ναι. Κοινοποιείται αρκετά συχνά αυτό το κομμάτι Φωτεινή δάρα λοιπόν Πέτρα από το φεγγάρι Για να δούμε τι θέλει να πει αυτή η πέτρα Από το φεγγάρι σε στίχους Κωνσταντίνου Του Κωνσταντίνου Σύρμου Θα πούμε και για αυτή τη γνωριμίωση Με τον Κωνσταντίνο μετά Φερώ σε Ποια μαγιά με κλείσαν στα στραφτερό του βλέμμα; Ελαθέ μου και χαρίσε μου το τέρμα. Ένα νέο. Σώμα και νεκρό άσε στο χέρι μου μια πέτρα από το φεγγάρι να έρθει μια νύχτα μια νύχτα να την πάρει να τη φορέσει στο λαιμό του φυλακτό κι αν κάποτε νιώσει μοναξιά Πώς μου, μου, μια ανάσα ζωή Να τον πάρω αγκαλιά για λίγο κόμι Πώς μια ανάσα ζωή Να τον πάρω αγκαλιά με φερόσε εδώ ποια μάγια με κλείσαν στα στραύτερο του χλέμα έλα μου και χάρισέ μου το τέρμα έναν αιώνιο ύπνο Αφέ <Κλάφε> μου και χαρίσε μου το τέρεμά ένα νέο υπνού από τον διαβάσω αυτό που. Αναφέρει ο Γρηγόρη για τη φωτεινή, τη δάρα στο ένθετο. Το λέω ένθετο, αλλά στην πραγματικότητα, ένθετο είναι το CD στο βιβλίο. Έτσι. <laughs> Δεν είναι ένα ε, βιβλιαράκι ένθετο του CD, ναι, είναι ναι. ένα CD ένθετο <laughs> του βιβλίου. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, γράφει η φωτεινή καταπληκτική ερμηνεύτρια με πάμπολε δυνατότητε, τόσο τεχνικέ όσο και εκφραστικέ, όσε φορέ την έχω δει σε ζωντανέ εμφανίσεις είναι συγκινητική. Το πέτρα από το φεγγάρι δεν θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα, ανθρώπινα αλλά μαζί και μαγικά, ερμηνεύοντας κάθε στίχο, μένοντας όμως απόλυτα πιστή στη μελωδία και καταλήγει έτσι με ένα περιστατικό πράγματι πολύ έτσι, όμορφο, φωτεινή, θα θυμάμαι πάντα τη στιγμή που δάκρυσε όταν ακούσαμε τη μίξη του πέτρα από το φεγγάρι. Είναι από αυτές τις στιγμές που σε κάνουν ναι, ναι. να νιώσεις σαν δημιουργός, εννοώ, πολύ όμορφα. Την καλέσαμε στο στούντιο μόλις είχαμε τελειώσει τη μίξη, έτσι να την ακούσει και αυτή να, να μας πει τη γνώμη τη. Και... Είχε περάσει και κάποιος καιρός, φαντάζομαι. Ναι, έτσι, από το τραγούδισμα ναι. είχαν περάσει μήνες, πολλοί μήνες. Ναι. Και... Ξεκινήθηκε. Ακούγοντα το κομμάτι, ναι, ναι. είναι από τι στιγμέ που δεν ξέρω, σε δικαιώνουν. και θα τι κρατάω πάντα. και θα τι ναι. κρατά πάντα πράγματα. Είναι, είναι καταπληκτικέ στιγμέ. Λοιπόν, είναι α, πολύ συμπαθή η φωτεινή δάρα και αγαπημένη για πάρα πολύ κόσμο. Ε, εντάξει, εγώ στην περίπτωση τη φωτεινή είμαι, θα το ομολογήσω, αρνητικά. Αλλά απ' την άλλη, με όποιον συζητάω που την έχει γνωρίσει γιατί εγώ δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά ε, μου λένε πάντα τα καλύτερα ναι. ε, μου λένε ότι πιο τιμητικό μπορεί να πει ένας άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του mm -hmm. και παράλληλα και για έναν συνάδελφο καλλιτέχνη ομολογώ λοιπόν ότι ίσως δεν θα πρέπει να είμαι έτσι προκατελειμμένος ακούγοντας τραγούδια και ερμηνείες όπως αυτό τώρα ε, πρέπει να αρχίσω να παίρνω πίσω αυτές τις πεπιστήσεις μου. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστική. Έχω πραγματικά πραγματικά Σε αυτό πιστεύω το, το κομμάτι το είναι συγκλονιστική. Θα το, δεν θα το λίγαλος έτσι. Πραγματικά ναι. το πιστεύω. Ε, δεν πιστεύω. Δεν είναι πουθενά πομπόδης, δεν είναι πουθενά ε, να κάνει κάποιο τσαλίμι που δεν ταιριάζει με, το, με τη μελωδική γραμμή. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Πραγματικά εδώ ε, ε, ε, είναι απόλυτα ε, να γίνει και απόλυτα mm -hmm. μέσα στο κομμάτι, Έτσι. Θα συνεχίσουμε τώρα με το τυφλό πουλί που είναι το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, ε, αυτό είναι ένα από τα τρία. Αν δεν κάνω λάθο, που ερμηνεύει ο Αποστόλο ορίζω. Τέσσερα, τέσσερα. Τέσσερα, πάλι. Έκανα λάθο στο μέτρημο. Είναι τουλάχιστον το δεύτερο που. <laughs> <laughs> <laughs> δεν το δεύτερο, βράδυ. Που ναι. τελικά το, το είπε ο Ορίζω. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τυφλό πουλί. Α, ε, ξέχασα κάτι όμω. Είχα πει ε, να μιλήσουμε λίγο για το Κωνσταντίνο το Σύρμο. Mm -hmm. του, με τον οποίο γνωρίστηκες ε, μέσω του Music Heaven, σωστά. Σωστά, σωστά. Πολλά χρόνια πριν, mm -hmm. ε, είχε αναρτήσει ένα στίχο του, αν δεν κάνω λάθος, στο Music Heaven. Το πήρα, το μελοποίησα ναι, χωρίς να πάω. Χωρίς πάμε, να ρωτήσει. έτσι, καθευθύνεις. <laughs> <laughs> του το στήλα, όμως, το άρεσε, mm -hmm. μετά. Ε, το ηχογραφήσαμε έτσι, το κάναμε ένα demo mm -hmm. και η συνεργασία μας από τότε προχώρησε. Μου στείλε κι τα φτιάξα και μέσα σε αυτά είναι και. Το τυφλό πουλί, το 5 του φεγγάρι και τα τραγούδια του Δίσκο. Πολύ ωραία. Είναι ο βασικό τυφλό του Δίσκο, έχει τέσσερα κομμάτια έχει το περισσότερο από όλου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και από εμά, από το Music Heaven, γιατί όταν βλέπει ότι μια μουσική κοινότητα στο Ιντερνετ γίνεται αφορμή για γνωριμίε και συνεργασίε, είναι ναι. ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα site. είναι όχι γιατί ποτέ άλλο παρά για να γνωρίζονται είναι άνθρωποι και να ναι, βγαίνουν ναι, ναι, πράγματα ναι. μέσα από αυτό το είναι δηλαδή πολύ όμορφο που βγήκαν πράγματα μέσα από αυτό λοιπόν ε, πάμε τώρα στο τυφλό πουλή. εδώ τους τίγους έχει γράψει το, το, Κωνσταντίνος, το ναι. Κωνσταντίνος ο Σύρμος και αυτό λοιπόν να το ακούσουμε Κάποτε ήρθε στον όμο μου ένα τυφλό Ερώτηση, αφού δεν βλέπω τι να τα κάνω τα φτερά του είπα πέτα πέτα μικρό μου μακριά δεν έκανα λάθος για τον Απόστολο Ρίζο απλά ξέχασα ότι είναι ντουέτο με τον Νίκο Τουζούδιερ σε αυτό το κομμάτι δεν έχει εμπόδια ανήχα είχα... Φτερά κι εγώ θα κλίνα τα μάτια και θα πετούσα. Κάποτε ήρθε στο νόμο μου ένα τυφλό πουλί. Με ρώτησε αφού δεν βλέπω τι να τα κάνω τα φτερά, Που είπα πέτα. Μπε τα μικρό μου μακριά. Ουρανό δεν έχει τύχου, δεν έχει πόδια. Αν είχα φτερά και εγώ θα κλεινά τα μάτια και θα πετούσα να αναγκάζω. και μου πες μου και εγώ τυφλή Τι πες ακόμα τα είχα όλα δεν τα βλέπω όμως πουθενά Τι γη κοιτούσα, με άλλα μάτια από ψηλά Τον ουρανό τον έκρατούσα Χέρια. και πίστεψε με στο λέω εγώ δεν είσαι μισός μα ευτυχισμένος να Music Heaven Λύση Λύση Music Heaven Music κοντά στην ίδια τη ζωή music σου Στον τόπο το δικτυακό σου σου Κυριακάτικη μουσικού Κυριακάτικη επισυλλεύτα, Κυριακάτικη μουσικού σου επισυλλεύτα, Κυριακάτικη επισυλλεύτα, Κυριακάτικη επισυλλεύτα, Κυριακάτικη επισυλλεύτα, Κυριακάτικη Με το χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven, Κάθε Κυριακή. 8. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι το Music Heaven Radio και εκπομπή Κυριακάτη και επισκέπτες Είμαι ο Χάρης και έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον Γρηγόρη Πολίζο και να ακούμε μαζί σας την πρώτη του δουλειά με τίτλο «Σε τόπους που δεν ξέρω» έχουμε ήδη ακούσει τα πρώτα πέντε κομμάτια από το άλμπουμ που υπογράφει ο συνθέτης ε, ο Γρηγόρης Πολύζος και ένοχης βέβαια μαζί σε ο συνεργασία το με, τον... με τον Νίκο Τζούδιαρη το το το mm -hmm. λοιπόν ακούσαμε το Κουτσό Στρατιωτάκι ε, σε ερμηνεία του Απόστολου Ρίζου, mm -hmm. ακούσαμε το Ακατοίκη Νησί σε ντουέτο του Νίκου Τζουδιάρη και της Μαρίας Κρασοπούλου ε, της πρώτα εμφανιζόμενης και εκείνης Ακούσαμε ανοίξαμε την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο ζεμπέγικο που θα το ξανακούσουμε και αργότερα σίγουρα στην παλιά την Εθνική η ερμηνεία ήταν του Λάκη του Χαλκιά, ακούσαμε λίγο πριν την πέτρα από το Φεγγάρι σε μια καταπληκτική ερμηνεία της Φωτεινής Δάρα και μόλις ακούσαμε τον Απόστολο Ρίζο μαζί με τον Νίκο Ζουβιάρη το Τυφλό Πουλί ε, επειδή ανέφερα τα πάντα αλλά δεν ανέφερα τους θυκουργούς να ξαναπούμε mm. ότι είναι οι ξα είναι ο Κωνσταντίνος ο Σύρμος που έχει τέσσερα τραγούδια ο Γιώργος ο Σταυλιώτης η Αυγή Βηθούλκα με το Κουτσουσαφιωτάκι και ο Νίκος ο Πολύζος με την ο οποίος δηλαδή, είπαμε και... είναι συνωνυμία δεν είναι ναι. <laughs> Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω Γρηγόρη και έτσι μου έχει κάνει καλή εντύπωση ιδιαίτερη εντύπωση mm -hmm. από την ε, περίπτωσή σου είναι ότι έχεις σπουδές-σπουδές ε, μουσικές ε, διαβάζοντας βιογραφικούς βλέπει παντού άριστα και παίρνουν και ε, 300 πτυχία ας πούμε <laughs> μουσικής αλλά παράλληλα κατάφερες ε, να τελειώσεις και ένα πανεπιστήμιο, ε, να τελειώσεις ε, την παιδαγωγική της Πάτρας ενώ είσαι έχεις γεννηθεί το 86 έτσι να. δεν είναι να. οπότε κανείς σκέφτεται πού στο καλό θα προλαβαίνει ένα παιδί πως το καλο τα προλαβαινει ενα παιδι που λεει τα πράγματα δηλαδή ε, η μουσική ξεκίνησα από όλη Ξεκίνησα από 7 χρονών. Mm -hmm. Οπότε είχα μπροστά μου καιρό να τελειώσω. Ε, εντάξει, εκεί που ήδρασα λίγο ήταν με το πανεπιστήμιο. Αλλού πέρασα στην αρχή, αλλού κατέληξα. Είχα παρέσει το φυσικό πρώτα. Αλλιώ. 13 ε, χρόνια. Ναι. Αλλά δεν, δεν το πήγαινα και δεν με πήγαινε. <laughs> και είπα να πάω. Πήγα με το Σνηπιαγωγικό στην Πάτρα. Όπου και τελείωσα σχετικά εύκολα. Τώρα το Σεπτέμβριο. Και είναι ενδιαφέρουσα η ειδικότητα που έχει πάρει, γιατί μπορεί να συνδυαστεί με τη μουσική. Δεν είναι άσχετα πράγματα. Η ειδικότητα, δηλαδή το τμήμα το συγκεκριμένο που έχει τελειώσει γρήγορα, έχει αντίληψη ω τμήμα επιστημών, τη εκπαίδευση και τη αγωγή στην προσβολική ηλικία. Υπάρχουν δηλαδή. μπορεί να σε βοηθήσει να εργαστεί και ως δάσκαλος mm -hmm. ε, χωρίς να είναι μακριά από τη μουσική αυτό το πράγμα yeah. Στην πραγματικότητα με έχει βοηθήσει με τις τάξεις που διδάσκω δηλαδή mm -hmm. στο διόν mm -hmm. που έχω yeah. με παιδιά εντάξει κι μην είναι ακριβώς του νηπίου ηλικίας δεν yeah. μεγαλύτερα με έχει βοηθήσει αρκετά yeah. οι γνώσεις δηλαδή που έχω πάρει από το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, γιατί να πούμε και στον κόσμο μας ακούει, ο Γουργόρης είναι αρκετά χρόνια ε, και δάσκαλος μουσικής, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σπουδές του κρατάει για τον εαυτό του, διδάσκει και ε, παιδιά στο... Και το αγαπώ και πάρα πολύ. Σου αρέσει αυτό, ναι, θέλω να σε ερωτήσω, ναι, ναι, ναι, ναι. γιατί ναι. και εγώ προσωπικά τα, την τελευταία δεκαετία η κύρια δραστηριότητα μου ήταν εκπαιδευτής ε, σε... Βέβαια, εγώ έκανα πληροφορική, σχέδιο και τα λοιπά. Άρα. Αλλά αν δεν με αγαπά να διδάσκει, δεν τα έχει πέρα. Όχι. Δεν δηλαδή, έχει νόημα λέμε, δηλαδή. ναι. Είναι πολύ ζώρη, δηλαδή να μην το γουστάει και να πρέπει να διδάξει. Ναι, ναι, ναι. ε, υπάρχουν περιπτώσει δηλαδή ανθρώπων με ε, μαθησιακέ δυσκολίε ή ναι. αρνητικών στο να μάθουν που αν δεν έχει άπειρη υπομονή και αν δεν σε να το πω σε ιντριγκάρι το κοίτα να δεις εγώ κατάφερα παρά την άρνησή του και του έμαθα παιδί πράγματα είναι πραγματικά Λέμε. Ένα... Λέμε. χαίρομαι λοιπόν που έχω απέναντι μου κάποιον που, που ξέρει τι θα πει να, να διδάσκεις και να το κάνεις υπεύθυνο αυτό το πράγμα λοιπόν να επανέρθουμε στα μουσικά μας να δω το δωμάτιο επικοινωνίας να χαιρετήσω βέβαια το χορκέ που είναι εδώ και ώρα κοντά μας και τον Κούκς που είναι επίσης το τελευταίο διάστημα Θα συνεχίσουμε με το που μείναμε Ακούσαμε πριν το, το Τυφλό Πουλή το Και πάμε στην Αγάπη Τι έχουμε να πούμε για αυτό κομμάτι Αγάπη τραγουδάει Μαρία Γκρασοπούλου mm -hmm. Είναι σε στίχους του Γιώργου Τσταυλιώτη Είναι το πρώτο πρώτο κομμάτι που δοκιμάσαμε με τη Μαρία Α, με αυτό Μαρία δηλαδή... να πούμε ότι μείνει στην Καλαμάτα Αλήθεια ναι, ναι. Μείνει μόνο με στην Καλαμάτη ναι. Οπότε ήρθε ναι. για την οικογράφη Είστε, ναι, ναι. Γιγόρη, ε, ε, πού κάνατε τις συγχωγραφήσεις Στο Οντεόν το... στο... Α, στο ε, Στη Μεσογείο mm -hmm. ε, Εκεί βρεθήκαμε Πρώτα με τη Μαρία Ένα απόγευμα ήταν Στην αρχή είμαστε και δύο έτσι λίγο παγωμένοι Εντάξει, δεν γνωριζόμασταν ε, Πήγαμε κατευθείαν μέσα στο στούντιο Βάλαμε μπροστά την αγάπη Στο παίξα μία-δύο φορές να το πάρει mm -hmm. Το κατάλαβε κατευθείαν, αρχίζει να το σιγούνται από βράει άς είπα ότι δεν τσαχαριστεί η σκοπέλη όταν παίζουμε ένα email κάτι μέχρι την πρωτημαζμένη ακτή που που που τι φαντάζουν αλλά δεν υπάρχει αυτή τα μέλη σαλατά Τέλεια Για να ακούσουμε λοιπόν τι πως τελικά αυτό το κομμάτι και Μαρία Κρασοπούλου Αγάπη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 is Not going της δευτάνιος φτάνει ως κόκαλα Τη της Μαρία της Κρασοπούλου. Ε, εύχομαι με την καρδιά μου να, να μιλάει ο κόσμο έτσι, να τη γνωρίσει και σένα βέβαια και τη Μαρία στο μέλλον. Εδώ, στο music heaven radio που είπε Κυριακάτοικη Επισκέπτε, αυτό το βραδάκι είναι ο Γρηγόρη Ακούμε σε τόπου που δεν ξέρω τη νέα του δουλειά. Γρηγόρη, πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Θα επανέλθω ακόμα για τρίτη φορά στο όμορφο ενθέτω σου. Γιατί έχω δει έτσι δουλειέ προσεγμένε, αλλά όλοι οι στηνπουργή του Σιντζιέ έχουν ένα κεφάλαιο μέσα. Ναι, ναι. Γράφει ο καθένα δηλαδή πράγματα. Ναι, ναι. Και η Αυγή Βηθούλκα και ο, ο Σταυλιώτη, και ο Σύρμο, και... και ο Πολίζο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν από ένα κεφάλαιο στο βουλιαράκι και γράφουν τι εντυπώσει του. Να πω στου φίλου που μα ακούνε ότι δεν μπορεί να φτάσει το ίδιο επίπεδο απόλαυσης το να ακούς κάποια κομμάτια από το ίντερνετ. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πάρει το CD, να έχει τα χέρια στο βλιαράκι, να το διαβάζεις να βλέπει όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουν γράψει οι άνθρωποι σε αυτό και ταυτόχρονα να ακούσει άλλη ποιότητα βέβαια τη μουσική. Mm -hmm. Πού μπορεί να βρει κάποιο το... Αυτή ε, την όμορφη έκδοση να την αγοράσει Μπορεί να την αγοράσει επευθείας από τις ακριθώσεις Γαυριλίδης Άγιας Ειρήνας 17 Και μέσω ίτενες φυσικά Και σε όλα τα βιβλιοπολία Και τη Στα περισσότερα του λέξη του. Καλά όσα έχουν απομείνει έτσι Όσα έχουν απομείνει Αλλά είναι και σε βιβλιοπολία πράγμα. Επειδή είναι σε μορφή βιβλίου υπάρχει ναι, και στα υπάρχει υπάρχει βιβλιοπολία και Στα οποία βιβλιοπολία. βιβλιοπολία υπάρχουν αρκετά Πολύ λοιπόν, ε, πω, και όχι ε... τίποτα άλλο Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πιάνουν τόπο τα χρήματα Αλλά μιλάμε για, για μια έκδοση που δεν έχει καμιά σχέση με απλό CD Να δώσουμε το έψιμα και στο Σάμι το Γαβρίλη Ο οποίος αυτός, τη, αυτός το σκέφτηκε Επιμελήθηκε, και όλη ε, τη επιμελήθηκε σχόδια, την, την παραγωγή αυτή Του βιβλίου ενώ για να ρίξω μια ματιά στο δωμάτιο επικοινωνίας να δω α, να καλωσορίσω τη χλωροφίλη, τον Χρήστο Ε. Είναι ο Χρήστος είναι συνεπιετής και είναι από τη Σπάρτη να του ευχηθούμε καλουτάξει το βιβλίο του Υφηγένειας που μόλις κυκλοφορεί από την άνεμος εκδοτική. Είναι εδώ, είναι εδώ ο Στήμων, ο Κούξα ο λουκα 76 76gr και Λίνα 8 και... Αρκετοί ακόμα ντροπαλοί επισκέπτε. Όταν λέω ντροπαλοί επισκέπτε, μην, μην σα ξενίζει αυτό, δεν είναι ίσω ντροπαλή, απλά δεν έχουν κάνει λογοί, ναι. δεν είναι μέλο του music Kevin, ώστε να βλέπω κάποιο όνομα για να του χαιρετήσω προσωπικά. Φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο κομμάτι. Όχι, είμαστε τρία από το τέλο, είμαστε στο κομμάτι 7 με τίτλο Θέλω. Να πούμε δύο πραγματάκια και αυτό το κομμάτι, Γρηγόρη. Είναι ακόμα κομμάτι που τρώει ο Πουτρέι, ο σε τείχου του Κωνσταντίνου του Σύρμου. Μια ροκ μπαλάντα είναι. Βλέπουμε ότι ο Γρηγόρης Πολίτσο, συνθέτης δεν έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Έχει πολύ ευρεία γκάμα ε συνθετική. Δηλαδή, ακούσαμε, ξεκινήσαμε με το στην παλιά την εθνική ένα έτσι καλό βαρίζευμα κυκλοφορείο και θα ακούσουμε τώρα και κάποια πιο rock έτσι, μορφή. Υπάρχει κάποιο είδος το οποίο ξεχωρίζει ή τέλος πάντων σου βγαίνει πιο εύκολα ή δεν έχεις τέτοια... Όχι, όλα τα αγαπάω, όλα τα ακούω mm -hmm. τα περισσότερα του όχι, εξαρτάται από το στίχο, κυρίως, δηλαδή, που θα με πάει ο στίχος. Περισσότερες φορές έτσι... Α, οπότε έτσι δουλεύεις το στίχος, ο, ο... Γρηγόρη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, δηλαδή... ο στίχος με πνέει συνήθως και πηγαίνω mm -hmm. από εδώ ή από εκεί. Μπορεί, δηλαδή, ένας στίχος να, να σε πάει σε λαϊκούς δρόμου ναι, και ένα ναι, άλλο ναι, να σε πάει ναι, ναι, σε ροκ ναι, ναι. ατμόσφαιρες. Ε, πάντα έχεις το στίχο μπροστά σου ή έχει τύχει και κάποια σου σύνθεση να τη δώσει να μπουν οι μετά. Έχει τύχει, ένα mm -hmm. θα λέγαω ότι είναι αρκετά σπάνιο. Mm -hmm. Από τη συγκεκριμένη δουλειά δεν υπάρχει κανένα που έχει όλα, όλα τα συνέθεσε έχοντα mm -hmm. μπροστά σου mm -hmm. τα στιχάκια. Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν το θέλω με τον Απόστολο Λορίζο και εδώ είμαστε. και ε, Σα θυμίζω, ο, όσοι μα ακούτε, θα μα δώσει μεγάλη χαρά να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σα. Αυτό γίνεται πολύ απλά. Πάτε στο κάτω μέρο ε, τη σελίδα που, που μα ακούτε αυτή τη στιγμή. Λέει, έχει ένα κουμπάκι μήνυμα στο στούντιο. Mm -hmm. Ό,τι γράψτε εκεί το πατάτε και το διαβάζουμε εμείς για να ακούσουμε το θέλω. Πώς να μ' Μα μην το κάνεις Μην το κάνεις Αν φύγει μετά Στην αγκαλιά σου θα βρω το σπιτικό μου Έναν πλανήτη όλο δικό μου Μα ό,τι ψάχνω μακριά μου Πάντα πετά Κι όταν φύγεις, σκέψου πώς θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μιας αμμουδιάς θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς Κι όταν φύγεις, σκέψου πώς θα είμαι σαν πέτρα στο κέντρο μια αμμουδιάς θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι. Μόνο καπνού σβησμένη φωτιά. να μ' μα μην το κάνεις μην το κάνεις γιατί θα θέλω ξανά η καρδιά μου θα απορροφηθεί σε δικιά σου θα μεταμορφωθεί και δε θα έχω τίποτα δικό μου πια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 θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός σβησμένης φωτιάς. <Τι> θα σε ζητώ, θα σε θυμάμαι, μόνο καπνός φωτιάς. του Αποστόλη Τουρίζου mm. με το yeah. Θέλω φτάσαμε 26 λεπτά μετά τις 7 και έχουμε ακόμα ε, δύο κομμάτια yeah. για δύο να κλείσουμε την παρουσίαση mm. του δίσκου Ας μην χάνουμε χρόνο θέλω να δώσουμε βάρος στο συντή Γρηγόρη να ακούσει ο κόσμος όλη τη δουλειά αναλυτικά ε, τι έχουμε να πούμε για το κάποιος τραγουδούσε που ακολουθεί το τέταρτο κομμάτι με τον Αποστόλη τον Ρίζο, επίσης στήκους του Κωνσταντίνου του Σύρμου. Ε, αυτό γράφηκε και, και, και αυτό αλλά και τα άλλα. Είναι γραμμένα πολλά χρόνια. Ε, είναι, ε, το κουτσούσε το τάκι είναι πολλά χρόνια, είναι παλιό. Τα υπόλοιπα όχι, είναι δύο-τρίων χρόνια, το, το, το, το, δύο δύο σχετικά πρόσωπα. Ναι. Άρα είναι μέσα, α, δεν ξέρω βέβαια στην Κουργή ποτέ τα γράψανε αλλά τουλάχιστον μελωδικά έχουν γραφτεί σε αυτή την περίοδο την α ναι, ναι, ναι. το πω ζωφερή που περνάει η χώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, λίγο έτσι, πριν, λίγο πριν ας πούμε. Λίγο πριν ναι. και κατά τη διάρκεια που παίρνοντας από αυτό έτσι, αφορμή, ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου, ένα συνθέτης πρέπει να ασχολείται με τα πολιτικά και γενικά με αυτά τα πράγματα που αφορούν το, τον κόσμο ή η μουσική πρέπει να είναι ένα πεδίο το οποίο πρέπει να προφυλάσσεται να είναι, να είναι κάτι διαφορετικό. Να ασχολείται εννοείς ενεργά δηλαδή να όχι σαν πολίτης Είναι χρέος μας ε, Ενώ στην τέχνη του Όχι άμεσα καταγγελτικά Ή στρατευμένα ναι. Νομίζω ότι βέβαια δεν πρέπει να γίνει τόσο σκοπός Δηλαδή το ώρα θα γράψω ένα πολιτικό τραγούδι Γιατί είναι η στρατευμενα νομιζω οτι βεβαια δεν πρεπει να γινει τοσο σκοπος δηλαδη τώρα θα γραψω ενα πολιτικο τραγουδι γιατι ειναι η εποχη καταλη Αν το έτσι όχι. έχεις αποτύχει Αλλά αν, έχουμε, αν υπάρχει κάτι να πει Και να εκφράσει κάτι Και μια μερίδα ανθρώπων Πιστεύω ότι ναι θα κάνει πάρα πολύ καλό Να υπάρχει Έτσι η έννοια της λέξη πολιτισμό είναι να βελτιώνει ε, τη ζωή των ανθρώπων ναι. η διασκέδαση απλά σε κάνει να περάσει κάποιες στιγμές καλύτερα, ναι. δεν κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Όσο η όσο ψυχαγωγία είσαι. όμως και η πραγματικά ε, τέχνη που έχει επίπεδο, είτε μιλάμε για μουσική είτε για οτιδήποτε και πράγματι θα είναι λάθος αυτό που είπες, ναι, έχεις δίκιο γιατί αν δει επί τούτου τώρα κάποιο να κάτσει να γράψει Α, είναι η εποχή, είναι η εποχή τέτοια και, και κάτσε και να γράψουμε νόμως. και αυτό, καταρχήν θα φανεί αυτό. Ναι, θα είναι επιτυδεμένο και θα Έτσι, θα νομίζω τα επιτυδευμένα πράγματα ναι. τα ξεπλένει ο κόσμος πολύ εύκολα. Τα ξεβγάζει mm. και η εποχή τους, Ενώ πόσα πράγματα μου μιλάγαμε πριν για το το χαλκιάε που, που δεν γίνανε καθόλου επιτιδευμένα και ναι. φράσανε όχι μόνο την εποχή τους αλλά και διαχρονικά όλες τις εποχές Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε το τράγω 8 κάποιος τραγουδούσε με τη φωνή του Αποστολού Τουρίζου ένα καράβι δίχως καπετάνιο Βρήξαμε στη θάλασσα αυτόν που μας είπες Αυτόν που για αγάπη μελόδικά μιλούσε Μα πριν κάποιος τραγουδούσε Μόνο η σιωπή γεμίζει τώρα το στομάχι Τώρα με τα λάθη και τη νύχτα. Το σκοτάδι μας διαπερνά το πλήγοντις τρίπες, Χαμένο για πάντα ότι η καρδιά μας πόθουσε, μα τουλάχιστον πριν κάποιο τραγούδουσε. Από έδινε τα σώματά μας Κάποιος φώναξε Βλέπω στεριά Μα όσο φτάναμε πάλι για διαπόσταση υπήρχε Ψάχναμε τον τρόπο Να φτάσουμε ω εκεί Κι εσύ κι όπως ο ένας τον άλλο κοιτούσε μας είπε. Τον τρόπο ήξερε μονάχα αυτός αυτο. ο κάποιος που Radio Music Heaven. <laughs> Γελάμε εδώ με το γρηγόρι. Μόλι έλξε το σηματάκι, πέρασε η εγκαζωμένο. Σαν να βγάλω έξω. Ε, δεν έχει σημασία το αν έχει ε, πολυτέλεια και μονομένα στούντιο κτλ. Σημασία έχει να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα έτσι και νομίζω εδώ με τον Γρηγόρη μια χαρά ε, τα λέμε και και ας περνάει και κανένα μηχανάκι <ΣΠΣ> λοιπόν πραγματικά έτσι ένα δυνατό κομμάτι και εδώ είναι αυτό που λέγαμε φάνηκε η εκφραστική γκάμα του Αποστολή του Ρίζου που, που δεν κολλάει δηλαδή μπορεί να σου τραγουδήσει οτιδήποτε να, ναι, ναι. Που, ειδικά σε αυτά τα δυναμικά κομμάτια είναι γι στα σχέση πραγματικά Λοιπόν και φτάνουμε στο τέλος, όχι της εκπομπής γιατί έχουμε ακόμη ε, κάτι λιγότερο από μισή ώρα αλλά ε, στο τέλος τη παρουσίαση του δίσκου ε, με το κομμάτι στην τρέλα. Μάλιστα. Λοιπόν εδώ. Είναι και το κομμάτι που γράφτηκε τελευταίο απ' όλα. Δηλαδή γράφτηκε ενώ είχαμε ήδη ξεκινήσει να έχω γραφούν τα υπόλοιπα κομμάτια. Αχα. Ναι, τελευταία στιγμή που λένε. Ε... Οπότε μέχρι τότε είχες 8 κομμάτια και λες καλό είναι να, ναι, ναι, ναι, ναι. να βάλουμε ακόμα ένα. Ε, Μαρία Κρασοπούλου Μαρία Κρασοπούλου στη φωνή Η του Γιώργου Σταυλιώτη Και... Και το θέμα του Έτσι ακούμε στην τρέλα Είναι λίγο κοινωνικό πολιτικό θα έλεγα mm. αυτό Το μόνο του δίσκου που έχει που... Τέτοιο περιεχομένο ναι. Τα υπόλοιπα είναι ε, ερωτικά κομμάτια ναι, ναι. Είναι από Μου διαφεύγει νομίζω ο Νίκος ο συγχωρεμένο, Αλλά όχι, να μην λέμε ερωτικά, να λέμε ερωτευμένα κομμάτια. Τα ερωτικά μην έχετε εμπιστοσύνη. Στα ερωτευμένα κομμάτια εκεί να δίνετε βάση. Λοιπόν, οπότε ένα δίσκο με οχτώ ερωτευμένα, ερωτευμένα και με ένα ε, περισσότερο κοινωνικό πολιτικό κομμάτι είναι αυτό εδώ. Ας ακούσουμε το τραγούδι στην τρέλα και εδώ είμαστε. Κομμάτι, κάρβουνο η ζωή μα που έμεινε να καίει στη φωτιά. Κράτα ζεστί τι νεσβέ στη φωνή μα. Μέχρι να βγει απ' τα χείλη τα κριστά Σ' ένα παραστράτημα τη θα έχω αλλάξει φίλου και θεό. Για όλα τι σου δίνω, τι μου δίνεις Και μέσα σου να λες και ευχαριστώ Από μικρούς μας τάζαν στα θυρία Μα τα θυρία ζουν πια σε κλουβιά Και καταλήγουνε στα μαγειρία Για να τραφεί η επόμενη γενιά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 Πρέπει να σε βγάλω, γιατί δεν πρέπει κάτι να γαμώ. Είναι μου λένε να μάθω τη μαγειρά. το μεγαλύτερο κακό. Μα σε ένα παραλίτρι μαλίθιας μου είπε κάπου κάποιος μια φωνά. Μπασολι χρυσον κλίνικης βοή. όσα λένε σωστά. Σ' έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώ πρέπει να αλλάζει συνεχώς κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός πως θες να μείνεις γνωστικός κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός πως θες να μείνεις γνωστικός Σ' έναν κόσμο πολλά γίνονται αλλιώς. Πρέπει να αλλάζει συνεχώς Κι αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός Πως θες να μείνεις γνωστικός Αφού στην τρέλα βασιλεύει ο τρελός Πως θες να μείνεις Είμαστε τυχεροί που έγινε αυτό το κομμάτι πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος και προλάβατε και το βάλατε. Ε, η Μαρία Κρασοπούλου ε, του δίνει φραγίδα. Ναι, ναι. Πολύ δηλαδή. αυτό που λέγαμε πριν εκτός αέρα, ότι ο, ο, αν το λέγε οποιοδήποτε άλλος, θα ήταν αλλιώς. Ναι. Με τη Μαρία έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη μόρφη αυτό το κομμάτι. Έχει καταπληκτική φωνή, φάνηκε εδώ δηλαδή η δυναμική της. Και είχε αποδώσει και το στίχο, νομίζω, καταπληκτικά. Ε, ναι, ε, μα αυτό είναι που διαφοροποιεί τον Έρμηνευτή από τον τραγουδιστή τον απλό. Λοιπόν, ε, μας έχει κερδίσει, όπως μας έχει κερδίσει και ο Γρηγόρης ο Πολύζος, α, α, βλέποντας όχι απλά ένα υπέροχο τραγούδι, όπως ξέρα μέχρι σήμερα το κουτσό στρατιωτάκι, αλλά βλέποντας μια ολοκληρωμένη δουλειά και... Ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Ριγόρης ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε να κάνει την μπλάκα του ή να κάνει την τρέλα του, ήρθε και θα από το Ριγόρη τον πολίζω να δούμε πράγματα σημαντικά, είναι αυτό που στο σημείο μου έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στη μουσική οι οποίοι μπορούν να γυρίσουν τη σελίδα, να γράψουν τις επόμενες σελίδες της ε, ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού δεν είναι όλα κρίση και όλα χάλια αυτή τη στιγμή Γρηγόρη δεν ξέρω ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος γιατί έχουμε βέβαια το διαδίκτυο αλλά υπάρχει και αυτή η υπερπληθώρα των, των πραγμάτων το... ναι, είναι ένα χάος ναι. δηλαδή εσένα σου φαίνεται πιο εύκολο να ε, σήμερα να είσαι δημιουργό και να μαθαίνει ο κόσμο τη δουλειά του από ότι ξέρω εγώ πριν 20 χρόνια. Η αντίληψη πια ποια είναι, ότι είναι καλύτερα που βγαίνει αυτήν την εποχή ή θα ήταν καλύτερα να έβγαινε, ξέρω εγώ, μια ε, άλλη εποχή. Ειλικρινά δεν ξέρω. Με να με έχει βοηθήσει το Ιντερνετ και με τι νοημίε που λέγαμε πριν, δηλαδή και το Νίκο και τη Μαρία, και με του περισσότερους τεχνολογού που βρισκόμασταν μέσω Ιντερνετ. σω αισθητάθηκα δεν ξέρω πραγματικά. Η αλήθεια είναι τώρα να το σκεφτεί. Ε, αν δεν υπήρχε αυτό το μέσο πώ θα αναφερθεί στον εικόνα του. Θα πρέπει να τύχει τώρα να βγει έξω, να κάποιο να πά να τον ακούσει, yeah. είναι πολύ δύσκολο Όταν έχει εμφανίζει να πλησιάζει σαν καλλιτέχνη. Τουλάχιστον yeah. Yeah. Yeah. εγώ το έχω προσπαθήσει ένα-δύο φορέ. Είναι τόσο κόσμο που περιμένει στη σειρά. Και από το yeah. κάνει yeah. στο παρελθόν. Yeah. Έ, έτσι, Μα διώχνανε τα γκάρτσια, παιδιά, κλείνονται. Αυτό ήταν ήταν εγώ, άτομα mm. εκεί και να τι μελετήσουν. Πόσε τέτοιε συνθήκε, Όσο καλλιτέχνη και να θέλει να είναι mm. ανοιχτό. Mm. Ενώ έτσι, βέβαια, αυτό είναι και προ τιμή του Νίκο Τζούγκερ, του γιατί δεν θα το κάνουν όλοι. Δεν σημαίνει δηλαδή, ότι σε όποιον στείλει και ένα μήνυμα θα σου απαντήσει ή ξέρω εγώ τι. Απ' την άλλη, όμω, είναι αυτό που έλεγα. Ότι μπορεί να μην χρειάζεται πια εκδότη να γίνει ο εκδότη του αυτού μέσω του διαδικτύου. Να υπάρχει και μια πληθώρα, ας πούμε. Ναι. Mm. Πού ξέρει τι θέλει αυτό. Αυτό θέλει ο κόσμο να ανεβάσει επίπεδο που ξερει τι θελει αυτο αυτο θελει ο κόσμος να ανέβει πίστη που λέμε. Θέλει mm. πίστα που ψάχντονται. Mm. Δεν είναι το διαδίκτυο, τηλεόραση, πάρτω στη μάπα. Mm -hmm. Που σου κάτι στη μούρη. Είναι ε, κάτι που πρέπει εσύ να σκαλίσει και να βρει. Mm. Οπότε θέλει ανθρώπου να ψάχνονται. Αν οι άνθρωποι αρχίσουν να είναι λίγο πιο επιλεκτικοί και να ψάχνονται, τότε πραγματικά βρίσκει διαμάντια μέσα στο χώρο. Υπάρχουν πάντω, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και το έχω διαπιστώσει τώρα του τελευταίου μήνε λόγω τη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ψάχνονται και που ναι. αναζητούν νέε καλέ δουλειέ. Έτσι, και αυτοί είναι και οι πιο αθόρυβοι, αλλά σε αυτού ναι. νομίζω απευθυνόμαστε. Οι δημιουργοί δηλαδή πρέπει να έχουν ω στόχο και όχι την. Ξέρεις αυτό το ομαδικό το, τα πρόβατα που εύκολα κατευθύνονται. Δηλαδή σίγουρα μπορεί να σου παίξεις κάτι τηλεόραση και αμέσως να γίνεις γνωστό σε όλη ναι, την ναι. Ελλάδα. <και> Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επικοινώνεις ας και καλύτερα. Όχι. Ναι. Γιατί είναι μια επιφανειακή επικοινωνία. Ενώ με αυτούς τους 10, 20, 30, 100, 200 ανθρώπους οι οποίοι θα σε επιλέξουν, θα σε ψάξουν και θα καταλήξουν στη δουλειά σου νομίζω έχει πραγματική επικοινωνία ε, θέλω να με συγχωρέσετε όσοι με ακούτε έτσι ένα πολύ στι εκπομπές μου δεν είναι η κλασική συνέντευξη που κάνουμε ερωτήσεις εντάξει σίγουρα ρω... έχει πράγματα ερωτήσεις στον καλεσμένο σου αλλά εγώ θέλω να είναι μια κουβέντα όπως γίνεται όταν είμαστε και πίνουμε ένα καφέ και λέμε πράγματα θα ξανακούσουμε κάτι από το CD έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας έχει μείνει ένα τεταρτάκι είχα, του ζητη, είχα ζητήσει του Γρηγόρη να μου, φέρει, ε, να μου κάνει κάποιες επιλογές από αγαπημένους καλλιτέχνες και από αγαπημένα τραγούδια έτσι ώστε ό,τι χρόνος περισέψει να μπορούμε να βάλουμε ε, κάτι από αυτά λοιπόν προφανώς δεν έχουμε το χρόνο να τα παίξουμε όλα αυτά δεν αλλά εγώ θα τα διαβάσω όλα αυτά έτσι είναι ναι. ενδεικτικά και θα ακούσουμε και θα μου πεις προλαβαίνουμε να να ακούσουμε οπωσδήποτε δύο Ωραία. γιατί θέλουμε να ξαναβάλουμε και κάποια κομμάτια okay. ένα ή δύο από το, από το δίσκο ε, λοιπόν θα πάμε ε, εδώ ανοίγω το facebook που μου είχε στείλει το μήνυμα με τη λίστα και έχουμε λοιπόν πρώτη επιλογή ήτανε το να με με τη Μελίνα μερκούρι, ένα τραγούδι του Σταύρου του Ξαρχάκου Δεύτερη επιλογή η όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη και μάλιστα έχω φτιαξει εδώ ένα φακελάκι mm -hmm. γρηγόρη επειδή αυτό το τραγούδι το λατρεύω και το έχω σε 22 διαφορετικές εκτελέσεις à, από 22 διαφορετικά του. θες να ακούσουμε μία από αυτές βεβαίως, λοιπόν, okay. εγώ θα σου διαβάσω ε, όλες τα ονόματα των τραγουδιστών τουλάχιστον Πέρα από το Μίκη που το πρώτο ερμήνευσε το έχω με την Αρλέτα το έχω με την Μαρία Δελμάρ Μπονέ το έχω με τη Μαρία τη Φαρατούρη, το Μάριο Φραγκούλη τη Γλυκερία, τη Βίκη Λέανδρος και στα γερμανικά και στα ελληνικά το Σοκράτη το Μάλαμα τη Μαρινέλα, το Μανώλη Μητσιά τον ηθοποιό τον Μπέζο ε, τον τουέτο που είχε ο Νταλάρα με τον Φραγκούλη, σκέτο με τον Νταλάρα, με τον Πέτρο Πανδί, με τον Βασίλη με τον Μπάριο, με την Εντήθ Πιάφ, η οποία βέβαια εδώ να πούμε κάτι για την ιστορία του τραγουδίου, αυτή είναι πραγματικά η πρώτη έκδοση του τραγουδιού με τίτλο Λεζαμάν Δε Είχε γραφτεί και κινηματογραφική ταινία και, ναι, και αργότερα μπήκαν οι στοίχοι οι το έχω να το παίζει ο Βασίλιστος Αλέας ναι. έτσι σε ορχιστρικό ε, και α, με την Καλλιώπη Βέτα το Γιάννη Βογιατζή και τη Μαργαρίτα της Αυτά είναι που κατάφεραν όλα αυτά. <laughs> Διαλέξαμε λοιπόν από ποια αλλημία από όλα αυτά που σου είπα έτσι, να, να ακούσουμε την πρώτη λοιπόν με την <laughs> ποια Να ακούσουμε λοιπόν την, ε, το τραγούδι <laughs> που έχει του γαλλικού τοίχου, Les Amants de Από την Edith Piaf. Πάμε. Mm -hmm. Pas I'm not the Λεζαμάντε Τερουέλ δηλαδή οι εραστές του Τερουέλ ήταν ένα γαλλικό φιλμάκι του 62 στο σκηνοθετημένο από το Raymond Rouleau <laughs> σιγά μην τα θυμάμαι αυτά τα μόλις άνοιξα τη Wikipedia <laughs> αλλά θυμόμινα ότι ήταν από φιλίμα mm -hmm. έτσι και Μάλιστα, γράφει εδώ ότι είχε, ε, το είχαν στείλει ως συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Κανών του 62. Είμαστε. Οπότε, βγήκε πρώτα έτσι και, ναι, και αργότερα μετά... κυκλοφοριζευνέστερα. Ναι, Πολύ ωραία ενοχή σας. Δεν ξέρω αν είναι το... θα ναι. ε, Αυτό Είμαστε, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά φαντάζομαι θα βάλει το χέρι. Δεν μπορεί ε, να... Ναι. Εκείνη την εποχή οι συνθέτητες ναι. παίζανε, είχαν λόγω δεθνά ναι, ναι, τα πράγματα. Ναι. Είμαστε... Uh, λίγα λεπτά, 8 λεπτά πριν τις uh, 8 σε λίγα λεπτάκια λοιπόν θα σας uh, αφήσω στα... στην υπέροχη παρέα της uh, Αγίας uh, της Αριστέας η Αγία της Ροκ δηλαδή. έχει την εκπομπή που ακολουθεί uh, και μάλιστα έχει και θεματάκι uh, έχει σήμερα τραγούδια έχει 26 rock ballades με απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση την αγγλική αλφάβητο οπότε θα ακούσετε 26 τραγούδια που ξεκινάνε από τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου αυτά όμως αμέσως μετά γιατί εδώ είναι ακόμη ο Γρηγόρης ο Κολίζος. έχουμε ολοκληρώσει την ακρόαση του άλμπουμ αλλά να σας να ολοκληρώσω και την λίστα έτσι με τα τραγούδια που, λοιπόν. που αν είχαμε χρόνο θα παίζαμε είναι λοιπόν η φάμπρικα φυσικά του Μαρκόπουλου με τον με εξεπέραστη ναι. φάμπρικα κάθε φορά που από το 100 κομμάτι στο είμαι το νούμερο 8 και όλοι να ξέρουμε αυτό εκεί πραγματικά ναι. κρατιέμαι να μην συγκινηθώ έχεις φυσικά το άλλο τεράστιο κομμάτι τη δημοσταίνους λέξης του Σαβόπουλου ε, τον, ε, ένα νέο θερμαστή από τον Τζιμπουτί του Θάνη Μικρούτσικου και μάλιστα την εκτέλεση ζήτησε. Του πάω, την, στατήρα, πρώτη. την πρώτη, πρώτη βέβαια. Πρώτη. Με αυτή την εκτέλεση από το Σταυρό του Νότου πολλοί από εμά μάσαμε να παίζουμε μουσική, δηλαδή Ως. έτσι σκάλιζαμε τις κητσάρες και αυτά και παίζαμε τέτοια τραγούδια έτσι, σχολικά χρόνια. Ε, το Τι Να Σημυθώ του Ζούδιαρη με τη φωνή του Ρίζου του Αποστόλη, το Πέλαγο Ιναβασί του Χατζηδάκη και και το επόμενο δεν θα το πω, θα το ακούσουμε θέλω να το ακούσουμε. Λοιπόν, το βάζω και θα κλείσουμε μετά με ένα κομμάτι ειδικώς. Αλλά πριν θα ακούσουμε αυτό. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι τα βράκια Σ' αυτή την πόλη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 Οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόπουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες κάθε ημέρα πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό νοθροί μα οι υπακοή έχουν περίσει τους έχω βαρεθεί Μεγάλο άνθρωπα, κερδό ποτέ. Μα από μαθήματα χορτάτο, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά. Αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά, και επαναστάσει στα μυρα του. Αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοίπητε <Κι> με χέρι υγρό, Βατρήδα στο χαμό. Κάνουν με θέρμη, τα στοιχεία στη Με του σοφού του κράτου τα κουνεπλακάκια. Σάχε οι απεριόδικα έχουν πουληθεί. Στου κράτο φάχουνε πλακάκια Σαφιαλια πουλειόδικα πού πουληθεί του έχω σιγά σαν Σαφιά οριώνα έχουν πουληθεί, του σε έχω σιγά. Αυτέ είναι φωνέ η εξεπέραστη και εξέχαστη Μαρία Δημοκριά στο καταπληκτικό και όσο περνάει ο καιρός ακόμα και ναι, πιο ναι. επίκαιρο ναι, ναι, αυτούς εγώ, τους έχω ναι. βαρεθεί ναι, του Θάνου Μικρούτσικου η μουσική από τα πολιτικά να θυμάμαι καλά του 75 ναι, όταν, ναι. προ... όταν ναι. πρωτοεμφανίστηκε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Θάνος ο Μικρούτσικος φτάσαμε στο τέλος Γρηγόρη. ελπίζω να πέρασες καλά, Αυτό το καλά. Δύο, γιατί και δύο ώρο τώρα είναι και λίγο βάρη ξέρεις. δεν το κατάλαβα καν πως πέρασες με κάποιον άνθρωπο περιμένεις ότι μπορεί να είναι λίγο κουραστικά αλλά όταν έχεις ωραία μουσική να ακούσεις ε, όπως ήταν ο δίσκος του Γρηγόρη ε, που παρουσιάσαμε, το «Σιτόπος που δεν ξέρω» ε, είναι Όμορφα. Περνάει η ώρα πολύ όμορφα. Όχι μόνο αυτό. Έχει και ωραίο κλίμα εδώ. Μέσα και πάμε <laughs> πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Κυριακάτη και Επισκέπτες από το Music Heaven Radio. Θα ακολουθήσει η Αγία της Ροκ, η αριστερά μας, με, το... με την εκπομπή Δύσκολες Καταστάσεις, οι οποίες εγώ σας εγκυούμαι θα είναι εύκολες. Έχει αφιέρωμα με 26 τραγουδία, τα οποία ξεκινάνε το καθένα από ένα γράμμα της αγγλικής αλφάβητου. Εμεί όμω θα σα χαιρετήσουμε εδώ με τον Γρηγόρη Πολίζω. Θα ξαναβάλουμε ένα κομμάτι του... από το CD. Θα βάλω αυτό που θέλω εγώ. Αλλά θα ήθελα να αφαιρεί. σε ρωτήσω ε, έτσι, ποιο θα μου έλεγε εσύ να ξαναπέξω, Για να δω αν είναι αυτό. Ε εγώ ξέρω τι θα παίξει. Αξίζει, δεν έχει <σ'> καταλάβει. <laughs> Οπότε να μην το βασανίζουμε. Θα χαιρετήσουμε τον κόσμο. <laughs> θα σα ευχαριστήσουμε όλου για την παρέα σας και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο παρότι είναι η μοναδική συμμετοχή ε, του Λάικ like, του Χαλκιά στο δίσκο είναι τόσο δυνατή που εγώ νόμιζα ότι μετράει για δύο, ε, ε, ότι έχει δύο κομμάτια ο Χαλκιάς μέσα. Ε, να σε ευχαριστήσω και εγώ πολύ που ήμουν εδώ και να πούμε και ένα παράδειγμα στο Music Heaven το οποίο είναι μια πολύ μου πληρέστατη μουσική κοινότητα. Νομίζω οι καλύτεροι τουλάχιστον στα κάθε δεδομένα. Ε, είναι ό,τι είναι οι άνθρωποι του, είναι ζωντανοί, ε, αυτό ε, είναι. Το Music Heaven είναι οι... τα μέλη του. Οι άνθρωποι συμμετέχουν, που μπαίνουν, άλλοι που κάνουν εκπομπές όπως εδώ ή που γράφουν άρθρα, άλλοι που γράφουν στο φόρουμ. Είναι μια κοινότητα ζωντανή και το γεγονός ότι κάποια πράγματα από αυτά που ακούσαμε σήμερα βγήκανε και από το Music Heaven, δηλαδή mm. συνεργασίσουμε το στον Κωνσταντινό Σύρμο, το κουτσοστρέτιο Τάκη που το μάθαμε έτσι, mm. πιο καλά από το διαγωνισμό. Να στείλει και στον Τρίτο, έτσι... Λοιπόν, ε, για χαρά, σε λίγο η Αγία στον αέρα ε, Κλείνουμε λοιπόν με το, στην παλιά την εθνική θύμιση μου Η στίχη είναι του Νίκου, Πολύζου. Του Νίκου του Πολύζου Λάκης Χαλκιάς και για χαρά τα λέμε την άλλη εβδομάδα Πάλι με μια έκπληξη θα έχουμε και live την άλλη εβδομάδα θα έχουμε, Εδώ θα γίνει χαμός θα έρθουν γκάιντες, νταούλια Θα γίνει χαμός να μας ακούσουν σε όλο το Γεια χαρά για σας. κι εγώ να ψάχνω Πασχανιές μες στα δικά σου χείλη. Να προφητεύω για καιρό ότι θα'ρθείς ξανά εδώ κι ο ήλιος θα'νατύνει.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 Το μαγιά γύρισα όλα τα στενά, λουλούδια να μαζέψω. Αγάπια βρήκα σε σειρέ, κι ο εαυτός μου ο εμιγρές μου δε να ταξιδέψω. Μες στην παλιά την Εθνική τα φορτικά πάνε γράμμι, σε τόπους που δεν ξέρω. Να κάνω πόνος λίγο, να τον σηκώσει ο άλλο μην υποφέρω. Με στην παλιά την Εθνική τα φορτικά πάνε σε τόπους που δεν ξέρω. Να τα νόπωνο, να τον σηκώσιο, τί γοστ, αλλά μην υποφέρω. Ακούτε, Radio Music Heaven.